οι κόμματα καθαρίζουν κερία μου. Στον τοίχο, τώρα και στη σας, ράστοι, κυρίες και η τυρνετ έχουν, η τελέφωνο έχουν. Με έναν κερό η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας. Καλώ ήρθατε κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα, Καλώ ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε Να κάνουμε παρέα και σήμερα Καμιά ωρίτσα περίπου Γιάννης Λαζάρου Και 2681 4060 2681 4060 Για τις δικές σας τις παρατηρήσεις Αναμένομεν Ε, φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα από όπου και να ακούτε ε, Φίλοι και φίλες, θα ξεκίνα ένα ένας πολιτικός το λόγο του Φίλοι και φίλε right Καλή σας μέρα λοιπόν ε, και σας εδώ που είσαστε μέσω αέρος-αέρος Αλλά και στους φίλους που το ιερό Ιντερνέδιο τους επιτρέπει και μας επιτρέπει να τους επισκεπτόμαστε και να μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, τη Δράμα, το Λεμαϊδά, Βέρια, Νεμέα. για σου Γιώργη εκεί με τον Νεμέα Press, Στους φίλους στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Γκίζη, στην Άνω Κιψέλη εκεί. Τι έγινε, παίρνει κανένας από κάσεκι. Τα μάθατε τα μαντάτα φαντάζομαι ε. Λοιπόν Και στους φίλους Στο εξωτερικό Να είστε καλά που μα ακούτε και συμμετέχετε Και διαζώσεις Μέσω τηλεφώνου Αλλά και με μηνύματα Μέσω email <κοίλιο> Σε αυτή την εκπομπή Διότι μην νομίζετε Ερεθίσματα από τα δικά σας μηνύματα Παίρνουμε για να Και για να γράφουμε ε, Στον τύχος Στην εφημερίδα Και τα παιδιά να κάνουν ρεπορτάζ Αλλά και εμείς εδώ να λέμε αυτά που λέμε Κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Τέλειωσαν τα ψέματα Αρχίζει, Αρχίζουν άλλα ψέματα Πως το πάει τώρα το θέμα Κοίτα να δεις πως το πάνε Το πάνε Eurogroup, Euroworking Group τηλεδιάσκεψη κάλεσμα Τσίπρα στη Μέρκελ ή στο Γιούνκερ επιστροφή ενημέρωση κοινοβουλευτικής ομάδας ενημέρωση βουλής ε, σύναξη ε, της κεντρικής επιτροπής Α, δε, δεν ξέρω με κάποια σειρά γίνονται αυτά Αυτά γίνονται συνέχεια με κάποια σειρά θα σας κουράσω και θα σα πω ότι ανάμεσα σε αυτά μεροκάματο γιοκ. Όπω είπε ο Τούρκο ο Νάβαρχο Μάλτα γιοκ, εδώ ο Νάβαρχο ο Τσίπρα ο Αρχηγό μεροκάματο γιοκ. <στονίκη> θα μου πει, έχουν ιδέα τι είναι το μεροκάματο Όχι λέω ρε παιδί μου, ε, θα είχαν ακουστά εκεί γύρω τους κανέναν, ξέρω εγώ κανέναν οικοδόμο. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, κανέναν υπάλληλο, κανέναν διότι έκαναν ηλεκτρολόγο, ξέρω εγώ, εγώ αν και του ηλεκτρολόγου. Τώρα μου ήρθε Ήθελα καιρό να το θείξω αυτό το θέμα Τους έχουν αναδείξει τους ηλεκτρολόγους Και τους Ιδραυλικούς ως τους μεγαλύτερους Εγκληματίες που περπάτησαν Και περπατάνε στον ελλαδικό χώρο Τα τελευταία 120 χρόνια Θα μου πεις γιατί 120 χρόνια Διότι πριν Δεν είχαμε ούτε ρεύμα ούτε Νερό Όχι και πολλά Πόσα είπα 120 Πολλά Αυτοί λοιπόν, αυτοί λοιπόν, μαζί με κάτι μικροεπαγγελματία, Είναι οι μεγαλύτεροι απαταιώνες και εγκληματίες Που περπάτησαν σε αυτή την χώρα Ενώ ας πούμε προσώπατα της πολιτικής Τα οποία μπορεί να είναι και 50, 60, 70, 30, 20, 25, 15 χρόνια στην πολιτική Είναι πεντακλίνερ Λοιπόν, μπορείς μεγάλη, ανάμεσα σε αυτά Με του γιοκ Δουλειά γιοκ Τίποτε σου λέω Και η μεγάλη αγωνία του Έλληνα Όπως σου είπα να πούμε Είναι Αν θα φορεθεί κανένα string ε, Φέτος στη Μύκονο ε, Αν θα φορεθεί μιλάμε, Λέμε τώρα ρε παιδί μου Να δουλέψει και κανιά βιοτεχνία εκεί Στο εξωτερικό ε, Της Victoria Secret Πως τη λένε Λοιπόν Διότι πια ε, Είναι ξεβράκοντες όλες Τι το θέλει. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Βέβαια το Συνταρακτικότερο νέο Του τελευταίου 24 ώρου Είναι ότι η Δεν θα πληρώσει τη δόση του Διεθνούς νομισματικού Ταμείου Αλλά Δεν σας πληρώνω Βίσου ρε χαμουριά Υπό ε, βέβαια, δεν έγινε ακριβώς έτσι όπως σα τα λέω ε, απλά ζήτησε παράταση και βγήκανε απαπαπαπα οι αληχταράδες θα μας κάνουν Ζιμπάμπουε διότι λέει στα χρονικά μόνο η Ζιμπάμπουε κάποτε είχε αρνηθεί να πληρώσει τη δόση του νομισματικού ταμείου δηλαδή και πού είναι το κακό να γένει Ζιμπάμπουε δεν σε καταλαβαίνω δεν είναι μαύροι μα δεν Λοιπόν, πήρε παράτα, τους παίζει ρε παιδί μου, τους λέει, μου δέντε τα λεπτά, όχι, θα σας κάνω παράτα, στο δόκο 30 Ιουνίου, ήταν το δόκο χτες νομίζω, που είχε ο μήνας 4, νομίζω χτες, σήμερα, προχτές, και τους είπε, σας βάλω στον τείχο ρε, όχι στο δικό μας τον τείχο, στον τείχο 30 του με τα μεταθέτω τη δόση, άμα γουστάρετε, άμα δεν γουστάρετε, να πάει η Λαγκάρτ να κάνει ό,τι έκανε νέα εκεί με τον πρόεδρο της Μαρσέη <laughs> <laughs> Ναι, λοιπόν που λε κυρία μου και κυρία μου <laughs> Όχι τη Μαρσέη, ψέματα, ψέματα λέω. Ναι, Τη ε, Ολυμπίκ <laughs> Ναι, ναι, τη Ολυμπίκ Μαρσέη, ναι ναι. <laughs> ναι, ναι, λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Και η Λαγκάρτ Έβαλε τους κόσμου να μην το ξέρω εγώ ότι, ότι δεν θα μου δώσετε τα λεπτά και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τα λεπτά yeah, και πες πάνω ότι θα την παρηγορήσουν η Μέρκελ, ο Σόιμπλη και αυτά μη στεναχωριέσαι μωρό εντάξει ο Αλέξης okay. δικό μας παιδί είναι θα το κανονίσουμε να τα πάρεις τα λεφτά κυρία μου και κυριέ μου yeah. η... το στιμένο αυτό σύστημα της καταπίεσης και της υποδούλωσης των λαών εκμεταλλευόμενο όλη αυτή την την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε και την ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης τις οποίες εμείς από εδώ θα τη λέγαμε μπράβο, πολύ καλά έκανες πες τους δεν σου ξαναπληρώνω φράγκο δεν σου πληρώνω ρε παιδί μου βέβαια θα κάνουμε μια παρένθεση και θα πούμε ότι ένας έξυπνος κυβερνήτης θα τα έκανε αυτά αφού εξασφάλιζε το ελάχιστο που θα ήταν τα φάρμακα για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων τα άλλα όλα βρίσκονται το φαγητό βρίσκεται. Λοιπόν Αλλά θα μου πεις πως είναι διευθυμένοι Εγώ πιστεύω ότι θα τους κάνεις να, είσαι, να είναι διευθυμένοι Άλλο εκείνο Λοιπόν θα, ήμασταν, θα σου λέγαμε ένα μεγάλο μπράβο Να τους πεις δεν σου δίνω, δεν σου δίνω φράγκο ρε ποδάκι. Δεν σου δίνω σέντσι Πως τα λένε τώρα οι μοντέρνοι. Όμως αυτό το Προσέξτε τώρα όλο αυτό το σύστημα Το οποίο Βγάζει το παντεσπάνι του Υποστηρίζοντας Τους αυτούς τους κατακτητές, αυτό το σύστημα το οποίο δεν είναι αόρατο έτσι, δεν είναι αόρατο το σύστημα σας τα έχουμε παρουσιάσει και από τον τείχο και τα πρόσωπα και τους εκτελεστές και τους δημιουργούς και όλα λοιπόν, όλο το σύστημα λοιπόν ο τύπος που το στηρίζει προσέξτε, χαρακτήρισε την μη πληρωμή της δόσης στο διεθνές νομασματικό σφαγείο λοιπόν ως περιφρόνηση στους θεσμούς Λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ. Σκιαχτείτε πάλι. Το θέμα είναι το εξής. όμω αυτός ο ίδιος τύπος της απαιτήσει των θεσμών. Κατάλαβες Αλέξη μου τι έκανες τώρα. Ποιου έκανες θεσμούς. Ας πούμε να κοπεί το εκάστο μικροσυνταξιούχο. Λοιπόν των 300 ευρώ σύνταξη. Δεν το βλέπουν ως περιφρόνηση στην ανθρώπινη ύπαρξη ως περιφρόνηση στη ζωή, ως περιφρόνηση σε έναν ολόκληρο λαό. Αυτό μόνο, δεν σου βάζω τίποτα άλλο. Αντίθετα, το βλέπουν πάρα πολύ καλό, διότι πρέπει οι Έλληνες να φτιάξουν τα δημοσιονομικά τους. Και τα δημοσιονομικά, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, θα τα κάνουν, θα στα φτιάξει ένας Γερμανός, ένας Ολλανδός, ένας ε, Ζιμπαμπουάνος, κάποιο τέλος πάντων, ο οποίος είναι μη Έλλην. Αυτοί οι θεσμοί λοιπόν θα σου φτιάξουν τα δημοσιονομικά σου Αυτά, αυτά κάνει λοιπόν σύσσωμος Ο τύπος ο, ο πουλημένος Αλλά τα ίδια κάνει και ο εντόπιος τύπος Φαντάζομαι θα, Παρακολουθώντας όλους αυτούς τους αληχταράδες Που φέρουν την ε, ε, Ταυτότητα του δημοσιογράφου ή του πολιτικού Ή οτιδήποτε Να αληχτάνε 24 ώρες το 24ωρο από τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης τα λεγόμενα ελληνικά, τα ίδια πράγματα ακούτε. Ότι η κυβέρνηση παίζει, ότι δεν θα πάρουμε τα λεφτά ό,τι, ό,τι, ό,τι, ό,τι, ό,τι και πω πω θα κάνουμε τώρα όλοι αυτοί με βούλες και επίσημα αποδεδειγμένα υπηρέτες γερμανόδουλοι, γερμανοτσολιάδες υπηρέτες των κατακτητών αληχνάνε Καθημερινά. Περιφρόνηση λοιπόν η... η αναβολή της δόσης του διεθνούς ομισματικού ταμείου έτσι την είδε το εργαλείο το εργαλείο των κατακτητών λοιπόν ο τύπος ο ξένος την ενέργεια του κυβερνητικού σχήματος να Μετα... μεταφέρουν την πληρωμή στις 30 Ιουνίου Κυρία μου και κυριέ μου το τραγικό της ιστορίας αυτής όλη αυτή η ιστορία της δίθεν ρήξη. το ότι ζητάν πολλά οι δανειστέ, όπω τους λένε οι θεσμοί το ότι αντιστέκεται ο Αλέξης που έχουν μια διαφορά 1,1 για στο δημοσιονομικό και τα λιμπάν τα έχεις ξαναζήσει τα έχεις ξαναζήσει και δεν βρίσκεται στη μέση η χρυσή τομή η χρυσή τομή βρίσκεται στις κάποιες υποτιθέμενες υποχωρήσεις τις οποίες θα κάνουν ε, οι θεσμοί, ώστε να παρουσιαστεί και ω νίκη στην Ελλάδα, σε μας στο ποπολένιο πόπολο, η, όλη αυτή η τετράμινη ε, αντίσταση της αριστερής κυβέρνησης ε, και να συνεχίσει το ανάχωμα να λειτουργεί μια χαρά και φυσικά να κάνουν και τη δουλειά τους οι θεσμοί όπως την έκαναν και επί Σαμαροβενιζελοκουρελοκαρατζαφέρνιδον να την κάνουν και τώρα με το τσιπριστάν και τους τσιπρόκαβλους <Τι> Κυρία μου και κυρία μου εκτός αυτών τα οποία ε, έγιναν γνωστά τα οποία ζητούν οι θεσμοί ναι <Τι> Από την ελληνική κυβέρνηση λοιπόν, Έγινε γνωστή και η πρόταση Τσίπρα Προς τους πιστωτέ. Προσέξτε τι υπάρχει ε... Μέσα σε όλα αυτά Απίστευτο για αριστερή κυβέρνηση Θα μου πεις δεν είδαμε τίποτε ακόμη Και βλέπουμε καθημερινά πολλά από τους αριστερούς αυτής της κυβέρνησης Αλλά προσέξτε τι υπάρχει μέσα Προτείνει προσπόληση 24 περιε, περιφερειακά αεροδρόμια τον Ολπ τον Ολθ Θεσσαλονίκη δηλαδή και 10 ακόμη λιμάνια υπολογίζοντας ότι από αυτά θα εισπράξει 1,2 δις ευρώ Δηλαδή ο κατάλογος του Σαμαρά που είχε βγάλει προς πόληση, αρχίζει και φαίνεται ως απλό σημειωματάριο μπροστά σε αυτά τα οποία βγάζουν οι αριστεροί και το, το θέμα είναι το εξή, αγαπητέ μου Αλέξη, επειδή είσαι αριστερός. Εμείς θα επαναφέρουμε την ερώτηση. Τα πούλησε αύριο το πρωί και σου λέω εγώ ότι δεν εισέπραξες ένα ακόμα δύο δις, εισέπραξες δύο δις. Τι θα λύσεις με αυτά τα δύο δις. Τι ακριβώς θα πληρώσεις. Είπαμε, θέλεις πόσα, θέλεις δι δις, στο, πόσα θες κάθε μήνα για τους μισθού. Και τη συντάξει, τι θα πληρώσεις ακριβώς άρετε και τα πούλησε, άρετε και εισέπραξες δύο δί σου λέω ποιο πρόβλημα θα λύσει. ποιο πρόβλημα θα λύσει, που στε, στε, στε, τελικά αν δεν κατανοήσεις yeah. ότι το σπίτι σου δεν μπορεί να δι, ζει με δανεικά και ειδικά με δανεικά από τέτοιου είδου τοκογλήφους δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τοκογλήφοι έτσι σε αυτή τη ζωή τους ο οποίος τους βρίσκουνε στην Ιταλία του μπανιασμένου, εξαφανίζονται δίθεν με την κόμενα και πάνε στο εξωτερικό και έχουν πάει να δουν τον δημιουργό τους ξέρεις υπάρχουν και άλλοι, αλλά τούτοι εδώ δεν φτάνονται με καταλαβαίνεις κυρία Αλέξη έτσι πρέπει να, να το συνειδητοποιήσετε ε, ότι με δανεικά δεν γίνεται δεν γίνεται και δανεικά παίρνεις μόνο στην περίπτωση που ξέρεις ότι θα παράξεις θα πουλήσει, θα κερδίσει για να αποπληρώσει. τα έχετε ξεχαρβαλώσει όλα το... Αλέξ, ο Αλέξ Και φυσικά η μέχρι χθε αδερφοποιητή του Αλέξη Η κυρία Μέρκελ Άλλαξε Άλλαξε χώρο, Νταϊρέ Το γύρισε στο Καλαματιανό Και μας είπε, ενώ μας έλεγε διάφορα ε, ωραία πράγματα Μας είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο δρόμο των σκληρών μεταρρυθμίσεων Το ερώτημα παραμένει Ποιε είναι αυτέ οι σκληρέ μεταρρυθμίσει, κάντε τι. Φαντάζομαι ότι ε, δεν προσβλέπετε ακόμη στο μαξιλάρι στον μπεζαχτά των κλεφταράδων των τελευταίων 30-40 χρόνων, διότι όσον ε, ούπο και ο πεζαχτά αυτών ε, των πολλών, δηλαδή καλά, των λίγων, δεν στερεύει ποτέ. Των ε, πολλών στερεύει. Θα μου πει όταν βλέπει. Όταν βλέπεις ε, αρχίζεις και να πια δημόσιο υπάλληλο ο οποίος στο καφενείο από τις 11 αρχίζει και, αρχίζει και διαμαρτύρεται ότι του πήγαν το μιστό στα τόσα και ξαφνικά τον βλέπεις ε, ταξίδι στο Παρίσι ας πούμε λες αλλο τα έβγαλε παρακαλώ παρακαλώ Για 500... ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. ναι, ναι, ναι Ναι Ναι Τι αναρωτιέσαι αγαπητέ μου ότι για πεντακόσιες εκατομμύρια όσο είναι η μισθή μια εφορίας σε μια πόλη ε, πουλάνε και, και ποια λιμάνια και μπορεί να είναι και το λιμάνι της Πρέβεζας και, και ται, γιατί, γιατί δηλαδή γιατί να τη βγάλω να πόξω την Πρέβεζα επειδή έχει αριστερό πώ τον λένε βουλευτή μπορεί να είναι και το λιμάνι της Άρτας έχουμε και εμείς λιμάνι εδώ το λιμάνι της Παριωρίτσας λοιπόν βέβαια είχα γράψει ένα άρθρο παλιά λοιπόν όπου είχε βγει παλιά πολύ παλιά οι είχανε γιόρταζαν την ναυτική εβδομάδα τι ναι σου λέω και τους είχα γράψει ένα άρθρο και το είχα στείλει λοιπόν, και βγει και λέει το υποβρύχιο στη μέση της λίμνης να γιορτάσουν λοιπόν, ε, όπως βλέπει, ναι το αναφέρω αυτό ότι όποιοι θέλουν να προωθήσουν τον τόπο τους, στη, ο τους στην Ελλάδα τους, στην πόλη τους, στο χωριό τους κάνουν διάφορα οπότε αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να πουλάνε Τι, γιατί δε, δε, δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί είναι να αποκλειστή το λιμάνι της Πρέβεζας γιατί θα βγουν ε, οι Πρεβεζιάνοι ας πούμε να τους βομβαρδίσουν με σαρδέλε. Του καινούριου ιδιοκτήτε. Την καλημέρα σε όλου του φίλου στην πρέβεζα, οι οποίοι βιώνουν και αυτοί αυτά που βιώνουν. Λοιπόν, που λε, ελληνοποιτέ μου λέει, Κοίταξε, ε, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον δρόμο των σκληρών μεταρρυθμίσεων. <Κοίτα> Ποιε είναι, κάντε σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Επανέρχομαι στο σκεπτικό του ότι με αυτέ τι μεταρρυθμίσει ποιο θα σου πληρώσει 23% ΦΠΑ. Άιντε, ο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο όπω σου αυτή τη στιγμή στον Καφενέ 11 η ώρα say... Ότι του κόψαν το μισθό Και τα έξτρα και τα λιμά, Αλλά το ίδιο Σαββατοκύριακο Είναι για καφέ στο Παρίσι Λοιπόν το θέμα είναι το εξής Πόσο ακόμα δηλαδή Πόσο αντέχει δηλαδή αυτό το λίπος Το οποίο κατακλέψατε τόσα χρόνια like Και όπως λέγαμε Σήμερα το θέατρο Έχει παρουσίαση στη Βουλή Στην Ολομέλεια Για όλα αυτά τα οποία ναι είναι, είπαμε, είπαμε, Eurogroup, Euroworking Group Τηλεδιάσκεψη, ταξίδι ε, Σύναξη Επιτροπής Κεντρικής Σύναξη αυτό ε, Σύναξη Ολομέλειας Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα λέει ε, Διαδικασία διαπραγμάτευσης Ενημέρωση στην Ολομέλεια Το θέμα όμως το οποίο θα βάλει Προ την Ολομέλεια της βολή είναι αν η αντιπολίτευση συντάσσεται με αυτόν ή με τους δανειστές Άλλο δρόμος δεν υπάρχει μεγάλε Άλλο δρόμος δεν υπάρχει εντυπέταξει η αντιπολίτευση σύσωμη, πλην κουκουέ νομίζω ξέρω εγώ δεν ξέρω ποιον του φωνάζουν υπέγραψε βάλε την τσίφρα σου να τελειώνουμε οι αντιπολιτευόμενοι τώρα σαμαρό έτσι και καταλαβαίνει. λοιπόν είναι, βιάζονται πιο πολύ από τη Μέρκελ και από το Γιούνκερ αυτή. Καταλαβαίνεις μεγάλη τώρα έτσι Θα αρχίσουν πάλι Θα αρχίσουν να λένε ποίηματα Και όπως είπε σε φέρεις Και όπως είπω ελίτης Και όπως ο καπετάν Μίτσος Όλη αυτή τη σουργελιάδα λοιπόν Θα την παρακολουθεί πάλι Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης Την ενημέρωση για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης Και φυσικά κυρία μου και κυριέ μου Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις την Ολομέλεια για να παρακολουθείς για να μαθαίνεις τις ενέργειες ε, καραγκιόζιδων ε, ε, σαν τον τσακαλώτο ας πούμε το τσακαλώτο το οποίο μας είπε ότι είμαστε υπέρ της ΕΕ προσέξτε γιατί η διάσπαση θα οδηγούσε σε εθνικισμούς χειρότερους από αυτούς του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου έτσι μας είπε ξέρει από τον παππού του αυτός σε τι ο οδήγησε το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου μην κοιτάς τώρα που είναι αριστερός έτσι ξέρει εκεί που πήγε γιατί τον έστειλε ο παππούς του γιατί δεν θα την έβγαζε στην Ελλάδα ναι; ο γενειακός ξέρει λοιπόν το τσακαλότο από τον παππού του για το, το φούντομα των εθνικισμών και τι κάνουνε κάποιοι που φέρουν αυτόν τον τίτλο όπως ο παππούς του βέβαια αυτό τον αποτείναξε τώρα είναι αριστερό. Με σύλληψες Εσύ ε, που είσαι βαριά αριστερό τώρα Δεν μιλάμε για πως Πασόκ Εσύ τώρα που είσαι από το 3-4% εκεί Την εποχή του ρίγα. Με σιλήβεις έτσι Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν Έχουμε και το Σαμαρά Να, να ζητάει συστράτευση Και όχι εθνικό δικασμό Δικασμό Ούτε τσα, το τσακαλώτο θέλει εθνικό διχασμό Ούτε το σαμαρά θέλει εθνικό διχασμό ε, Εκείνο που θέλουν είναι η συνέχεια της διακυβέρνησης αυτού του κράτους Από το παρακράτος το οποίο αλλάζει ε, σόβρακο ανάλογα με την περίοδο Λέγε Καραμανλέα, λέγε λέγεμε Παπαντρέα, λέγε, λέγε με νέο Καραμανλέα, νέο Παπανδρέα, λέγεμε ε, Πώς τα λέγανε αυτά τα σφαχτάρια που βάλανε τελευταία Τον πικραμένο, τον άλλο Τον, τον κατακαημένο εκεί <Τι> Για να φτάσουμε στο τσιπρίστα <Τι> Όχι εθνικό διχασμό Θα μου πεις Η εθνική διχασμή Που βιώνει καθημερινά Ο ταλέπορος, ο κάθε ταλέπορος Ορίστη <Τι> Καλώ το <Τι> Παρακαλώ Ελαφρά, παρακαλώ Α, ναι ναι ναι Φιλίερ! ναι ναι ναι Φιλίερ! ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι καλά, ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ότι εδώ μας έχουν τοποθετήσει κάποιοι, με τους... κάποιοι αφού σφάξαν κάνανε παρακρατικοί συνεχίζουμε με γραβάτες εμείς οι παρακρατικοί τέλο πάντων να σφάζουμε διαφορετικά Κάπω έτσι το έχουν το εθνικό στο μυαλό τους αλλά όπως βλέπεις όλοι οι σωτήρες δεν θέλουν εθνικό διχασμό εκείνο, ε, εκείνο το οποίο πραγματικά απορώ εσά, ας πούμε είναι τους εκατοντάδες εθνικούς διχασμούς που ζεις καθημερινά σε αυτή τη χώρα Πώ του αντίχει, ρε αδερφέ! Θέλει να σου επαναλάβω, δηλαδή να γίνω κουραστικό. Αϊντε, α εντε, ας μην το κάνω! Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, κυρία μου και κύριε μου, έχουμε και αυτό το πράγμα. Έχουμε του καινούριου, είπαμε, ε, μελλοντικού κυβερνήτε τύπου ποτάμι. Ο κύριο Ποτάμι, λοιπόν. Όπου κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσετε, να ξαναβάλετε στο μυαλό σα, δηλαδή να ξανακάνουμε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι προδότη και τι δεν είναι εντάξει, διότι όταν ακούς ας πούμε έναν φέροντα την ελληνική ταυτότητα να σου λέει Γαλλία, Γερμανία και Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι καλοπροέδρετη απέναντι στην Ελλάδα δεν διαφέρει από την περίφημο ατάκα είναι φίλοι μας οι Γερμανοί την εποχή που τους μάζευαν στο, και σε εκείνη την κινηματογραφική ταινία για εκτέλεση κατάλαβες επαναλαμβάνω πρέπει κάποια στιγμή ακόμα και εσύ που είσαι οπαδό οποιασδήποτε κατάστασης από τους εξωγήινους μέχρι τους αριστερούς να κάτσουμε να, να, να, επαναδια, όχι, να επανατοποθετηθούμε στο τι είναι προδοσία διότι αυτή τη στιγμή οι χώρε οι οποίε ανέφερε ο κύριος Θεοδωράκης ε, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια το μόνο που κάνουν είναι να σκοτώνουν Έλληνες Χε το λιμάνι, πάρ το ρεξευτήλα το λιμάνι. Πάρ τα όλα. Όπω είχα πει πριν τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, πάρε και την Ακρόπολη, ρε καράγκιόζη. Γύρω από την Ακρόπολη θα είναι Έλληνε και ξεσηκώνονται κάποια στιγμή και σου ξεσκίζουν τον ποπό. Το μόνο λάθο που έκανα τότε, τι? πίστευα ότι υπάρχουν ακόμη Έλληνε, οι οποίοι μπορεί να ξεσηκωθούν. Έτσι πίστευα. Ο καημένο λοιπόν και την πέταξα τότε την. Οπότε καταλαβαίνει. Κυρία, ε, ορίστε <Κι> ναι. <Κι> ναι Ναι, ναι, Ευχαριστώ πολύ κύριε τηλεκτροτά μου Και σε ρωτάω τώρα Είναι δυνατόν να σου λέει Αυτός τώρα είναι, έχει και ο παδούς, Έχει και βουλευτές Θα μου πεις ποιους έχει βουλευτές Το Θεοχάρι και ένα καλεστή φίλες Είναι δυνατόν να σου λέει αυτά που σου λέει Ορίστε παρακαλώ <Κι> Καλός στο Αρχιγόπουλο Από πού παίρνεις τηλέφωνο από μακριά? Yeah. Εδώ το... Πες το μω, ε, το το τούνελ, πώς το λένε εκεί. <laughs> ναι, μπράβο. Όχι, κάπως αλλιώς το ξέρουμε, πώς το λένε. So oh. Μπράβο, παιδί ε, μου, να μπράβο. Να είστε καλά παλικάρια εκεί πέρα. <Γυσίλυν> Ελά, <yeah, yeah>. γεια. <Γυσίλυν> Καλώς τους φίλους εκεί. Να είστε καλά, όλοι. Κουράγιο κι εσείς, κουράγιο κι εμεί. Τι λέει, μου λέει, μου έστειλε ένα mail ο φίλος ο Βασίλης από την άοσα. <Γυσίλυν> <Γυσίλυν> Καλημέρα, Γιάννη. Εκτός από του αγράμματους αρχαιόπληκτους, θα στην πέφτουν τώρα και οι συρριζέ. Να σου πω κάτι, Βασίλη. Σου είπα, με κοινωνικά σαν πρόφητα, πραγματικά δεν ασχολούμαι κοινωνικά σαν πρόφητα δεν ασχολούμαι. έλα λοιπόν να διαπραγματευ... να επανατοποθετηθούμε στο τι σημαίνει προδότης έρχεται τώρα εκεί στο χωριό λοιπόν που είμαστε στο καφενείο γυρίσαμε από το χωράφι λέμε ρε παιδί μου τώρα και εσύ μην πιάνεσαι από καμιά σοβαρή γυρίσαμε από το χωράφι έρχεται λοιπόν ο, ο της τραπέζης Πειραιός που μα έχει πάρει τα χωράφια όλα μέσω τη καλής αγροτική. Και μας λέει παιδιά Λοιπόν μας προτείνει κάτι Τι να σου πω τώρα ας πούμε Να μας πάρει ε, και τις αυλές των σπιτιών μας Οι οποίες υποτίθεται είναι δικές μας ε, Αυτό δηλαδή Χωράει λογική Λάθος παράδειγμα θα σκεφτώ ένα άλλο παράδειγμα Κατάλαβες τι σου πω ο άνθρωπος Αυτ, Ο άνθρωπος Λέμε τώρα Ο φέρων την ελληνική ταυτότητα λοιπόν Είναι τοποθετημένο. Κανονικότατα Υπέρ αυτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή και εδώ και ουσιαστικά έξι χρόνια σκοτώνουν ελληνικό πληθυσμό. Είμα... Εντάξει, το αφήνουμε το ότι βρεθήκαν άνθρωποι που τον ψηφίσαν, που τον κουβαλάν στην πλάτη, που που που που που. Εσύ, για σένα τώρα λέω, για σένα, ποια είναι η γνώμη σου. Είμα... Κυρία μου και κυρία μου, τις ιδίας κατηγορίας φέροντες ελληνική ταυτότητα, είναι και ο τοποθετημένος Ακατεμέ από κάποιους Ψηφισμένος όμως από 180 χιλιάδες Ναι ε, Αριστερούς Ο κύριος Βαρουφάκης Γιάννη Με έναν Κυρία μου <Καιρία> και κυρία μου Προσέξτε τώρα Το άτομο αυτό τι κάνει τη Μέρκελ Παρακαλώ Να καλά Να καλά Σε ένα σημείο εκεί στο άρθρο του τελευταίο Σου γράφω την άποψή μου για, τις, για το τι κάναμε τα τελευταία 30-40 χρόνια όλοι και το στο τι μετατρέψαμε την, ε, την, την πατρίδα για, με αφορμή το καθήκον που είπε ο, το δεξί χέρι του Γιούνκερ ο αριστερός Παπαδημούλης ε, έγραψε ένα άρθρο το καθήκον, δεν ξέρω πως το διαβάσατε αν έχετε τη, την όρεξη μπείτε και το διαβάσετε και κάπω στη μέση σου λέω Ρωτάω τι κάναμε τα τελευταία 30-40 χρόνια α, Απ' το, α, για το, για το Για το Ως καθήκον σε αυτή την πατρίδα Άλλο από το να μετατρέψουμε Σε χώρο συνδιαλλαγής Αυτή τη χώρα Για, τη, για τις μελωδικές μας επενδύσεις Όποιες κι αν ήταν αυτές έτσι Λοιπόν Εκεί κάπου στη μέση Λοιπόν επειδή δεν θυμάμαι τώρα. Και θέλω να επικεντρωθούμε Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είσαι αριστερό, να μου δώσει λίγη σημασία. Καλή τη Μέρκελ να έρθει στην Ελλάδα να βγάλει διάγγελμα στον ελληνικό λαό για να τον καθησυχάσει. Προσέξτε, Όπως ο υπουργό των εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμς Μπέρν, ακούστε, τα, αυτά τα είπε ο Υπουργός, τα λέει ο υπουργό σα. Δεν τα λέω εγώ, αγαπητέ μου όπως ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής James Burns το 1946 ήρθε στην Ελλάδα και έδωσε την ελπίδα σε ένα ρημαγμένο λαό και έσωσε την Ελλάδα και από τους κομμουνιστές και φυσικά ο Βαρουφάκης είναι διατεθειμένος να πει στον Κάθε Burns στην Κάθε Μέρκελ κυρία Μέρκελ η δουοστρατώσας όπως είπε στο σκόμπι κάποιος εκείνη την εποχή και Πάταγαν πάνω στα κομμένα κεφάλια των Ελλήνων Ακριβώς ίδια είναι η εικόνα μεγάλη. Ο Βαρουφάκης να λέει στη Μέρκελ ε, Αφεντικό η δουο στρατό σου Να δείχνει γύρω στα 6 εκατομμύρια βολεμένους Και να πατάνε πάνω στα κεφάλια των αυτοκτονημένων Των δυστυχισμένων Των ανθρώπων που οδηγούν λεπτό με το λεπτό Στην κατάθλιψη ή στο θάνατο Αυτά κυρία μου και κυρία μου Ορίστε Lord, you know so <laughs> Κυρία μην παθαίνεις κανένα εγκεφαλικό Μην παθαίνεις κανένα εγκεφαλικό Μεγάλε Όσο υπάρχουμε εδώ πέρα Όσο λέμε υπάρχουμε εδώ πέρα Θα τους Θα τους αντιμετωπίζουμε Με, τη, με αυτή την εκπομπούλα εδώ αυτός λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου προσέξτε τώρα ο οποίος στηρίζει και τον Τζίπρα είναι ο πατριώτης κάνει το καθήκον του καλώντα την αρχηγό των εκτελεστών των Ελλήνων όπως ήρθε στην Αμε... ο Αμερικάνο το 1946 στην Ελλάδα να καθησυχάσει τον τρομαγμένο λαό προσέξτε αυτός λοιπόν είναι ο πατριώτης και εσύ μεγάλε που το χωράφι σου έχει 4 μέτρα βάτα και δεν σ' αφήνουν να βάλεις ένα στρεμαστάρι που διαφωνείς με αυτά τα αθήρματα με αυτούς τους προδότες λοιπόν εσύ είσαι ο προδότης. αυτοί είναι οι πατριώτες και λέει λοιπόν και συνεχίζει αυτό το καθήκι το διορισμένο ο υπουργό στην Ελλάδα συνεχίζει λοιπόν αφού την καλεί η Άγγελα Μέρκελ είτε μιλώντας στην Αθήνα είτε από την Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία να υπενυχθεί μια νέα προσέγγιση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που ξεκινά σε μια χώρα που έχει υποφέρει ένα θύμα τόσο του ελατοματικού του νομισματικού σχεδιασμού της Ευρωζώνη όσο και των αδυναμιών της κοινωνίας. Προσέξτε! Είστε, έχετε αδυναμίες ω κοινωνία, σα το λέει ο υπουργό σα, ο αριστερό. Και καλεί τη Μέρκελ, τη Μέρκελ να μιλήσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποια άλλη πόλη να υπενηχθεί μια νέα προσέγγιση. Προσέξτε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εσύ ακόμη πιστεύει, μεγάλε, ότι αυτό είναι υπουργό τη Ελλάδα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να τοποθετήσουμε, ρε γαμότι μου. Κάποιον πρέπει να ονομάσουμε προδότη. Εντάξει, εμείς είμαστε προδότε, γιατί δεν είμαστε έτσι πρόκαβλοι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έρχεται ο υπουργό σου και τα λέει. Μπε στο blog του να τα διαβάσει. Λοιπόν, σου λέει να έρθει ο Χίτλερ ο καινούριο. Ακούστε τώρα να ομιλήσει σε μια πόλη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού για να υπενιχθεί μια νέα προσέγγιση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για σε μια, σε μια κοινωνία που έχει αδυναμίες Εσύ μεγάλε είχες αδυναμίες Ρε καθήκη να σου πω το εξής Επειδή τα έζησα αυτά τα πράγματα Κάποια εποχή στην ελληνική επαρχία Μπορεί να με και κάποιοι μεγαλύτεροι Και να τα θυμούνται Υπήρχε η κοινωνική εργασία Ξέρεις τι σημαίνει αυτό ρε καθηκοκάθηκα Ότι μαζόχνονταν στο χωριό Και πήγαιναν και βοηθούσαν Να φτιάξουν το σπίτι του Νιόπαντρου το σπίτι του φτωχότερου, μαζόχνονταν στο χωριό και πήγαιναν με τα αυτιάρια και τους γκασμάδες να ανοίξουν το δρόμο και οι νεότεροι έμπαιναν μπροστά και έλεγαν εσείς οι γεροντότεροι μην έρθετε. Αυτά συνέβαιναν στην ελληνική κοινωνία. Στην ελληνική κοινωνία την οποία υπήρχε συνοχή, ρε Καραγγιοζάκο, ρε πράκτορα της ε, ενωμένη φασιστικής ναζιστικής Ευρώπης. Ποιες αδυναμίες ήρθε εσύ να μας πεις Μας μιλάς για τον εκμαρβλησμένο μαλάκα Που χώθηκε στο πασό για να κλέψει Α εσύ είσαι χειρότερος από τον εκμαρβλησμένο μαλάκα Αυτή τη στιγμή Παρακαλώ Έλα Έλα Έτσι μπράβο ναι. Να είσαι καλά Αυτό λέω ναι, ναι. Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα Τόζησα στο χωριό μου αυτό που είπες και είμαι μόνο 40 και σήμερα κοιτιόμαστε ο ένας με τον άλλον καχύποπτα να βγάλουμε το μάτι μας γιατί είπαμε γιατί μας εκμαύλησαν είπαμε και ήρθε σήμερα ο Βαρουφάκης να μιλήσει για αδυναμίες της ελληνικής κοινωνίας της εκμαυλισμένης φυσικά ελληνικής κοινωνίας από τον πασοκολύσταρχο από τον κάθε ανθρωπάκι το οποίο δεν ήξερε τι θα πει Μπορείτε. Τι νοσίνει το τίμα. Τι νοσίνει το τίμα. Αχα, αχα. Ναι ναι εντάξει ναι, ναι. ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λοιπόν τηλεπροατή μου κοίταξα να σου πω κάτι Αν θες να τα δει αυτά μπε στο blog του Βαρουφάκη Το οποίο βέβαια είναι μόνο στην Αγγλική yeah. Δεν καταδέχεται ο υπουργός της Ελλάδα να τα γράφει Ελληνικά ρε μαλάκα μην Ή yeah. σομπαλάκας εσύ και εγώ τώρα. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την Αγγλική Προσέξτε Προσέξτε Αυτά τα οποία αναφέρονται αυτή τη στιγμή Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα συγκρίνουμε Δηλαδή το 46 που ήρθε ο Μπέρνς Είχε αδυναμίες η, η, η ελληνική κοινωνία Και ήρθε να τις τρώσει Με τα γνωστά επακόλουθα Τι ζητάει ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή Το δυστύχημα Βαρουφάκη να σου πω ξέρεις Ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα αυτή τη στιγμή Ένα είναι το δυστύχημα Ότι δεν θα βγουν κάποιοι να σας πάρουν τα κεφάλια Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος Για να τελειώνει η ιστορία Διότι παρεξηγήθηκα κάποτε Και θα το ξαναπώ Ότι αν δεν παίξεις με τα μπάλα Με τα κεφάλια αυτονών στις πλατείες Του κάθε τόπου Ελλάδα δεν ξαναβλέπεις <Σσ> Ελλάδα <σ youtuber> δεν ξαναβλέπεις <σ chilling> Πάρτο το όπως θέλεις μεγάλη αυτό Το έχω πει εδώ και 5-6-7 χρόνια Την εποχή του Σιμίτη Το έχω πει αυτό Παρακαλώ <NFL> Μπορείστε. Ακριβώς, ακριβώς Ακριβώς Ναι, ακριβώς Λοιπόν, κατάλαβες Μεγάλε Αυτά κάνει ο Υπουργός σου Καλεί λοιπόν τη Μέρκελ Όπως ήρθε ο Μπέρνς Για να κανονίσουν Πώς θα ρίξουν τις νέες Ναπάλμ όπως, έριξε, όπως όταν ήρθε ο Μπέρνς κανόνισε να ρίξουν τη συναπάλμη μετά για πρώτη φορά στην ιστορία στο Γράμμο και στο Βίτσι Αυτά κάνει ο Βαρουφάκη μεγάλε Είναι μίσταρνο όργανο ξένων υπηρεσιών Το οποίο 180.000 μαλάκες έτσι να το λέμε να γεμίζει το στόμα μας αρι, Αριστεροί τον έκαναν... Ε, Υπουργό, όχι, αυτοί δεν τον κάναν υπουργό, τον κάναν βουλευτή και ο Τσίπρας τον έκανε υπου... τσάρο της οικονομίας που τσάρο εδώ και τσάρο εκεί τσάρο, νάτος ο τσάρο το μίσθαρνο όργανο το οποίο παίζει, έχει άπειρε ώρες Δημοσιότητας άπειρε ώρε να λέει αυτά που λέει λοιπόν διότι. Έτσι λειτουργεί το σύστημα Το σύστημα το οποίο τον έχει τοποθετημένο Αυτή τη στιγμή Ως Υπουργό στην Ελλάδα Και κάνει αυτά που κάνει Διότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός Δεν θα τον έδιωχνε από την κυβέρνηση Θα τον έδιωχνε εντελώς Θα τον δίκαζε με αυτά που λέει Και ειδικά τώρα μιλάμε για αριστερό πρωθυπουργό Μεγάλε, πρόσεξε Είναι αριστερός ο πρωθυπουργός Μη σκανιάζει, Σερίνα Λοιπόν, είναι αριστερός ο Πρωθυπουργός Αυτά που λε αγαπητέ μου Τόσο με τον υπερπατριώτη Ποτάμι Που μας μιλάει για αυτά και Όσο με τον πατριώτη Τον Ελληνάρα Βαρουφάκη Ορίστε Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι, τι σημαίνει υποθέτηση Υποθέτησαι ότι εγώ δεν έχω κατιά Τι σημαίνει το υποθέτω που πάει δεν. Κάτσε γιατί αυτό που είπες είναι πονηρόνα Έλα ρε Έλα έλα, ρε Ναι ναι Ναι ναι Ρε φίλε αυτό που είπες ότι το αριστερός με την έννοια το που στα βάζει ο ράφτης Για αυτούς δεν ισχύει Διότι δεν έχουν, δεν κουβαλάνε τέτοια πράγματα μαζί του Καλά τώρα το πήρες χαμπάρι bit μπιτ για μπιτ Ναι, ναι, ναι Έτω. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα Επειδή σίγουρα θα το κατεβάσουν αυτό Θα γίνει της πουτάνας Αν σας το πω έτσι Με, τις, με αυτά που γράφει ο προδότης Αυτός ο τύπος λοιπόν, Αυτό το, το άθυρμα Το οποίο έχει υπουργό Βρίσκεται στο project, στο project syndicate Λοιπόν A speech of hope for Greece Είναι το, ο τίτλος του άρθρου Λοιπόν Όποιος θέλει λοιπόν, Κάτσε να δω και τη διεύθυνση στη, Στην κεντρική σελίδα είναι project Παύλα Syndicate.org Λοιπόν όποιος θέλει Μπορεί να μπει να τα δει με τα μάτια του Αυτά Τα προδοτικά Τα οποία σου κάνουν Και κάθεσαι και παλαμακίζεις ακόμη Και περιμένεις να Περιμένεις ε, την ελπίδα Μεγάλε Περιμέ, ναι, Την περιμένεις ακόμα την ελπίδα Περιμένετε. Οπότε λοιπόν επανα, Επανέρχομαι στο φύλλο Πήρε τηλέφωνο πριν και του λέ, μου λέει με την έννοια του ράφτη. Δε, αριστερά και τέτοια. Δεν υπάρχει ο ράφτη σε αυτού. Σου είπα γιατί δεν κουβαλάνε τίποτα. Το μόνο που κουβαλάνε είναι προδοσία και θελοδουλεία. Έβλεπα μια κινητικότητα τι τελευταίε μέρε. Με πήρε και ένα φίλο και μου λέει: Μαζόχνονται μου λέει: Ορίστε παρακαλώ. Αχα, αχα. Λέει ένας φίλος εδώ Σύμφωνα με αυτά που είπες μου λέει Ότι Άντε ο τον Μπέρνς τον καλέσανε ως σύμμαχο Γιατί μας είχε επιδείξει ο Χίτλερ Εδώ μου λέει είναι το, το παράδοξο Ότι μας έχουν ξεσκίσει οι Γερμανοί Και ο Βαρουφάκης καλεί τη Γερμανίδα Να μας ε, ε, μεγάλε, Τα παράδοξα συμβαίνουν ξέρεις γιατί Ξε, Σου είπα τόσο, Να, να σου πω έτσι απλά ρε παιδί Να το ξαναπώ Το φατούρο Ω ε, κοινωνική Πώς να σου το πω τώρα Κατάλαβες μεγάλη Από τη στιγμή που έλειψε Πλήθυναν οι βαρουφάκηδες Έχουν γίνει αμέτρητοι Εδώ σήμερα έχει συνέδριο το Πασόκ Καταλαβαίνεις τώρα έτσι Α, ε, με ένας φίλος χτες Μου λέει μεγάλη κινητικότητα ρε, Βλέπω περιφερειάρχες μοιράζουν λεφτά και τέτοια. Τι έγινε ρε παιδε. Και τι μαθαίνω λοιπόν ότι θα δώσει 35 δις ευρώ Προσέξτε τώρα Ο Γιούγκερ στην Ελλάδα Για έργα μέχρι το 2020 Το υποσχέθηκε σε περιφερειάρχες Της Ελλάδας Που ήταν μαζί με τον Τζίπρα στις Βρυξέλλες Κατάλαβες μεγάλε Οι περιφερειάρχες Οι δήμαρχοι Δεν κοιτάνε πόσα τόπο τους θα βγάλει λεφτά Με κάποιο τρόπο έτσι Θα μου πεις πως να το σκεφτούν Και αυτά παιδιά του κόμματο είναι Αχα ναι από κάποια δημόσια θέση μπήκαν εκεί που μπήκαν. Λοιπόν, πώ να το σκεφτούμε, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η κινητικότητα. Μοιράζουν από τώρα μεγάλε τα 35 δι που θα του θα τους δώσει ο Γιούνκερ. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κατάσταση, αγαπητέ μου, δεν τελειώνει ποτέ, διότι αυτοί οι περιφερειάρχε όλοι ανέχονται το. και οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι αυτοί τέλο πάντων, και οι δήμαρχοι, όλ... όλο αυτό ο, ο κόσμο, Ανέχετε το να του κάνει αυτά που του κάνει. Ο πολιτικό προϊστάμενο, ο Τσίπρα ή ο Βαρουφάκη. Τι περιμένει λοιπόν, Διότι, αν κόψουμε χρέο από την Ελλάδα, τότε θα μειωθούν οι απαιτήσει των πιστωτών και αυτό δεν συμφέρει του πιστωτέ. Αν ήταν το Νεπάλ, θα γινόταν μείωση, είπε ο Σόιμπλε. Λοιπόν, α, θέλετε να γίνουμε όλοι Νεπαλέζοι. Μόρε, εσεί είστε ικανοί, όχι Νεπαλέζοι να γίνετε για να διατηρήσετε το μισθό. Είστε ικανοί να πούμε να φορέσετε και τέτοιες, ε... Προβιές και να το παίξετε να πούμε Homo sapiens Ξέρω Λοιπόν αυτά μας είπα Αν ήταν Νεπάλ λοιπόν να γίνουμε Νεπάλ Να μας κάνουν μείωση Τα πάντα θα κάνουμε μεγάλε Τα πάντα θα κάνουμε Κυρία μου και κυρία μου Εκείνο το οποίο πρέπει, οποία πρέπει να δίνουμε σημασία Και τα οποία Δεν παίζονται όπω έπρεπε να παίχθουν Για να ενημερώνετε ο λαός είναι σε αυτά τα οποία έχει πρόβλημα πραγματικό πρόβλημα ο πραγματικός λαός δηλαδή στο κοινωνικό αγαθό που είναι ας πούμε το, το ηλεκτρικό ρεύμα το νερό στα φάρμακα του στην ε, ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη σε αυτά δεν δίνουν σημασία διότι πρέπει να τα φάβουν για να φαίνεται, ε, αρχηγός, ε, να φαίνεται ο αρχηγός να φαίνεται ο αρχηγός ότι κάνει καλή δουλειά και επίσης να λένε και οι τσιπρόκαβλοι Α, είμαστε εμείς είμαστε εμείς χάσαμαν η Ελλάδα <Τι> μα άλλασαν οι <τσιπρόκαβλοι>, ναι. <Τι> λοιπόν οπότε προσέξτε οι φαρμακευτικές εταιρείες ξένες οι οποίες θησαυρίζουν και στην Ελλάδα χτυπάνε τώρα κάτω από τη μέση ενημερωνόμαστε από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών ο οποίος έβγαλε λίστα φαρμάκων που έχουν έλλειψη και λίστα με φάρμακα που η κυκλοφορία τους έχει διακοπεί ότι προς το παρόν προσέξτε έχουν έλλειψη αντιβιωτικά, κορτιζονούχα, εμβόλια και άλλα δηλαδή φάρμακα πρώτης γραμμής συνάδει με αυτό που σας είπα στην αρχή ότι αφού εξασφαλίσεις το minimum φάρμακο είναι το οποίο δεν μπορείς να παράξει. Τους παίρνεις τα σόβρακα Δεν τα ακουμπάς βέβαια γιατί βρωμάνε Και τους στέλνεις όλους Για μπάνιο Δυστυχώς όμως κυρία μου και κυρία μου Με αυτούς έχουμε να κάνουμε Πέρασε η ώρα Και θα Να βρω κάτι α, α, Τι έχουμε κοντζίτας Μάλιστα ε, Δουλεύει ως ενδιάμεσος για την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων Και για την ένταξή του στον Άτον θα δουλέψει για την Ελλάδα ο Κοντζίτας τώρα Ο Κοντζιάς μιλάω Λοιπόν Γαλλογερμανική πρόταση Ανάμεσα σε άλλα θέλει μεταφορά Στην Ευρωζώνη Δημοσιονομικών Εξουσιο... Εξουσιών Υπερυπουργός τη ΕΕ Λοιπόν Να ελέγχεται η οικονομική σταθερότητα Η Γαλλία και η Γερμανία λοιπόν Ετοιμάζουν τη Νέα Ευρώπη Η Γαλλία καταλαβαίνει τώρα Η Γαλλία είναι ο κουλαούζος <Κι> Δηλαδή μεγάλη να σου το πω απλά αν η Γαλλία είχε το μέγεθος της Ελλάδας πληθυσμιακά δεν θα υπήρχε ως χώρα δεν θα υπήρχε διότι αυτή η καραγγιοζοϊστορία την ξέρεις ας πούμε εμείς την ξαναπώ εγώ πληθυσμιακά γιατί λοιπόν οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή ως κατακτητές την αποδέχονται μόνο για λόγους πληθυσμού διότι θα έχει πάρα πολλού θα και φτηνούς εργάτε και μία αγορά η οποία είναι μεγάλη δεν μπορεί να συγκριθεί με το Ελληνιστάν εδώ με, με Σιλίβης έτσι γι' αυτό λοιπόν το παίζουν όπως το παίζουν αντίθετα με τους Ιταλούς οι οποίοι παίζουν άλλο βιολί και για τους Εγγλέζους δεν συζητάμε τους είδατε ότι αυτές τις μέρες που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με Σόιμπλε, Μέοιμπλε, Μέρκελ Γιούγκερ Γαλλία, Ολάντ και τέτοια δεν υπάρχουν πουθενά διότι η αυτοκρατορία μεγάλη δεν είναι χτεσινή και το ματαξανάπαμε. Και οι κάτοικοι τη, οι υπήκοοι τη αν θέλει, είναι διατηρημένοι να πεινάσουν για να διατηρήσουν αυτό που θεωρούν αυτή η πατρίδα. Oh, get... Θέλει να μου δείξει έναν φέροντα ελληνική ταυτότητα που είναι διατηρημένο να πεινάσει, yeah. Να σου βγάλω το καπέλο. Επειδή λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, το τερματίσαμε το κοντέρ και σήμερα, πιάσαμε 9.000 στροφέ. Λοιπόν, θα παίξω ένα τραγούδι. Μου είχε ζητήσει ένα φίλο από την Πρέβεζα, να ακούσει Τζόρνταρ Ορδάνη. Αν τον παίξουμε εδώ στα νιάτα του Έλατε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι Που το λέει Και επανερχόμεθα να κλείσουμε για δεστε πως με απλιτά απλητά που καμίσα και τρτιια πάτελόια γ ναασε σαλό Τι κι αν είχα σε αυτή τη φάση, για μια γυναίκα γυναίκα το έχω χάσει. Σε στην αριστοκρατία για μιας γυναικάς, γυνωργή, σε μια γυναίκα γύρω γύρω μια χαρά βγήκε. Να ζω στην άλλη Αν είχα σ' αυτή τη μάση για μια γυναίκα. Αυτά λοιπόν και από τον Ιορδάνη, που στα νιάτα του είναι μία από τι καλύτερε εκτελέσει. Το πλουσιόπεδο με τον Ιορδάνη. Και αφού το απολαύσαμε όλοι και το χαρίκατε και στο τα αφιέρωσα, ήταν ειδικά αφιερωμένο για το φίλο μα τον Βαγγέλη από την Πρεβέζα. Βαγγέλη, πού να ψάξω τώρα να βρω, ξέρει, έχω κάτι ηχογραφήσει του Ιορδάνη, από κάτι μαγνητοφωνάκια. Λοιπόν, να σου φύγει το τσερβέλο. Διότι όπω γνωρίζετε όλοι, ήταν από του μεγαλύτερου παίχτε στον Μπουζούκι που πέρασαν από αυτό το χώρο. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, δεν έχουμε άλλον τι να προσθέσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Ακολουθούν τα κλέτια του Καναλάρχεω. Εμεί, αφού σα ευχαριστήσουμε για την υπομονή, για τι παρατηρήσει και για την τιμή που μα κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή, να ευχηθούμε να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Γεια σα και χαρά σα. ma fm steo